Μπρος. Η Οι μα μας αποστεωμένοι Έτσι πως το σκέφτηκα άλλο Σαν ξυπόλοιτοι χορεύω Με σημαία μου μια φούστα Μπρος. Θα νεγιά της ελατρεύω και μου κάνω όλα τα γούστα Μου κάνω όλα τα γούστα Είδες ο μονογαμικός Μπρος. σχεδόν αυνάνας ναι. Από πεποίθηση Από ανάγκη Τι οι γονεί μας αποστεωμένοι Στις σιδερόφρακτες μεραρχίες του Χίτλερ Και του γράψαμε στα Μας. Και θα μας φοβήσει τώρα μια ξερακιανή κι ένα ανάπηρος. Αυτό που κολλάει με την κέτουλα την καρμπή. Κολλάει διότι μας απειλούν τώρα. Α, κολλάει, μάλιστα. Δεν μου λέει τα πέτα και χημικά έχουν την ίδια γεύση, πιπερόριζα. Ναι, αλλά δώσε βάση, απ' τη λέξη πιπερόριζα δώσε βάση στο ροζ. Πιπερόζ, ριζα, α, δεν πάει, τέλο πάντων, ας το φτιάξουμε εμείς. Πιπερόζ, ριζα, ροζ, ροζ, σύριζα, πρώτη φορά αριστερά, χημικά. Πρώτη φορά χημικά είναι καλύτερο. Η ελπίδα μύρισε, μπορείς να το πεις και έτσι, δάκρυσε, ταιριάζουν όλα. Ναι. Έβαλε προηγουμένως ο. Έβαλε ο Διαβολάκο. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν ξέρω. <laughs> Πάντω έβαλε ο Διαβολάκο. Ε... Την ουρά του μέσα. Τι που έλεγε... την έβαλε μέσα ο κερατάς δεν ξέρω. Ε, έλεγε ο θύμιο λοιπόν για το Συμβούλιο Επικρατεία για τον Άδων, τι έλεγε παλιά και τι είπε τώρα. Εγώ κράτησα και συμμετείχα. Εγώ θα γυρίσει εγώ. Τι έχω ε... πάθει, λάθος τραγούδια, μπερδεμένα όλα. Μπράβο, το ε, εγώ λοιπόν αυτό που κατάλαβα είναι με πόσο πάθο υπερασπιζόταν τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά. Πρέπει να γαμ. Εκεί καταλήγω, δεν πάει άλλο. Καφέ. Πάει στο μεγάλη για καφέ. Εγώ έψηνα μια κόμμενα 15 χρόνια. Μια θεογκόμενα. Η θεογκόμενα αξίζει και 20 πόλεται, χρόνια, όχι 15 μόνο. Και, και δεν μπόρεσα ρε, κατώ, την να κάνω την μου. Τι θα γίνει. Καλογαριά, όχι μάγκε. Δεν την πέτα στο μύρα στην εθνική οδό να πει του πέτα θα δώσω και μια αυτό το γεια σα. Ναι, ναι, ήταν κυρία του καλού κοντζού. Θε να ξυπνήσει το πρωί με ξυπνητή τη φωνή τη ο Ζωή Κουσταντοπούλα από τη βουλή κατευθεία. Να δει μια γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από το κτίριο τη ροπή. Τώρα με πάγχο με ξύλια. Το θε, αρέσει, μ' αρέσει γιατί το δουλεύει κι εσ Ναι. Καλησπέρα, αγάπη μου, τι κάνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι αγάπη μου και καλησπέρα μαζί. Με μπερδεύει λίγο. Το καλησπέρα είναι για άλλη χρήση. Δεν πάει μαζί με τι αγάπε. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, γιατί τόσο αυτοί ο άδενη, ο άδενη απέξερε ταξική συνείδηση. Επιτέλου, κάλιο αργά παραποτέ. Ευτυχώ ήρθε αριστερά στα πράγματα, <laughs> βγάλαμε τι γραβάτε και αποκτήσαν η ακροδεξιή ταξική συνείδηση. <laughs> Στο πλευρό πάντα τη επιχειρηματικότητα και τη ανάπτυξη <laughs> και των συμφερόντων τον αφορολόγητων και φοροαποφεύγων. Ε, δεν τα μάθα. Ήλυσε ο Τέτζερη και βρήκε το καπάκι. Ή αλλιώ, στα τουρκικά. Τέτζερη γιουβαρλαμί, καπάολ του. Ή αλλιώ, ο ποταμό τη γνώση συνάντησε τον ωκεανό τη Σοφία. Αυτό έχει να κάνει κάτι με συμφέροντα, μπομπολοθοδωράκι, ποτάμι, τέτοια. Όχι, παιδί μου, όχι. Ποιο ποταμό, το... υπάρχει και άλλο ποταμό. Ο Γιώργο συνάντησε τον Αλέξη. Αυτό είναι ο χύμαρο τη γνώση, δεν ο ποταμό. Ο ποταμό τη γνώση είναι ο Γιώργο. Ο ωκεανό τη Σοφία είναι ο, ο Αλέξη. Έτσι δεν είπε ο υπουργό ότι όλοι συμβολευόμαστε. αυτό είναι αλήθεια, όλοι το συμβολευόμαστε, αν και νομίζω. Η σοφία είναι η μάνα του. Τη Σοφίας τα... είναι αυτό γιατί. πώ λέμε τη κυρασοφία, Της Γιώργιανας έρχεται και 21η Απρίλη, τη Γιώργιανα, ο Γιώργο μου που πάει, τα ακούει και ο Καμένος να χαίρεται, κάτι δικά του. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. να είστε καλά. Για τον Τζίπρα, έχει ξεχάσει τα πρώτα. Το κόμμα Τα Σόκα Βαδία που είναι στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση δεν το ψήφισε. Το νομοσχέδιο για τι 100 δόσει δεν το ψήφισε, δεν του άρεσε. Να σου πω τώρα, εντάξει, γιατί μια χαρά λε για τα άλλα κόμματα, αλλά κυβέρνηση ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. <laughs> να σου πω λίγο, εσεί που τα αλλάζετε τα ονόματα και έχετε μεγάλο ταλέντο σε αυτό, μωρέ, μήπω αυτό το πανούσι να το μετονομάστε σε δένδια, αμαρτία είναι. Λοιπόν, αμαρτία είναι γιατί μπερδεύει. Λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώ δεν, δεν κάνουμε τίποτα στη Βουλή ή είσαστε διακοσμητικοί, γιατί δεν πάει. Πάλι... <laughs> Ναι, ναι, αλλά πε λίγο για την κυβέρνηση τώρα. Εντάξει, αντιπολίτευση δεν τον παίρνει, δεν ξέρει. Ναι, ναι, ναι, δεν θα έχουν ποτέ ναι. στα πράγματα, θα μείνει στο 2%, θα πέσουν στο 2%. Όλα αυτά ναι, γνωστά ναι. αυτά και πολύ σωστά και λογικό να τα λέει μια κυβέρνηση. Ναι, μια κυβέρνηση ναι, που ναι. συναντάτε βέβαια με τον Γιώργο Παπανδρέου, Το Φώτη, τον Κουβέλη και άλλου Να σου πω λίγο τώρα. Δεν θέλω να σε πάει Κολοφεράτζα, αλλά με Πε μου λίγο να αλλάξουμε και δικό καλό δεν είναι κακό. Yeah. Γιατί να μην τα κάνουμε όλα αυτά, παίζουν λίγο φίλε τα ρήφα. <Κι> Νιώθω κι άσχημα, δεν σε αφήνω να μιλήσει, <Κι> σε κρίμα. Μιλάω πάνω σε... Άντε, χάρηκα, ευχαριστώ <Κι> που σας άκουσα. Επειδή ήμουνα σε μια συζήτηση στο γαμμένο το, το Facebook, α πούμε, και σκυλοβρίστηκα με ένα φάσιστο ας α πούμε. Αποκλείται, δεν έχει τέτοια εκεί μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων, σου έστειλε και σε mail ας πούμε το προφίλ ενός από αυτού του υπαλλήλου, α πούμε, και αν το δει. Πολύ καλά έκανε, Φαϊνάν, να του φακελώσουμε να ξέρουμε. Φία. Γιατί μετά παίρνουν αέρα και πάνε και βγάζουν, και πάνε και βγάζουν βιντεάκια τη συντρόφουσα τη ζωή τη δική μα. Στα βενεσνάδικα που βρίζει τον κόσμο και τον απειλεί με, με μηνήσει και με απολύσει. Μα έχουν επαγγελωμένου, απειλούν ναι, με του θείου του δεν ξέρω. Με του θείου του στην ασφάλεια και δεν ξέρω και εγώ μαζί. Και απειλούμε τα κονσερβοκούτια στο μέλλον. Άντε στο διάλογο. Όχι σε μένα, ε. Όχι σε σένα, το στο διάλογο. Δεν να... τα καταλαβαίνω κιόλα με τη μία, δεν ξέρω. Έχει πει το καλοκαίρι και έχω γίνει λίγο βραδίνο. Πότε στο διάλο, ρε. Είμαι 25 χρονών και σε ακούω, ξέρω, σε, σε ακούω από όταν ήμουν γυμνάσιο. Άμα. Έχω μεγαλώσει και Τιγριές, που λένε σε άκουγα από πριν βγω στη σύνταξη το... Χέστηκα μωρί αλλά δεν παίρνουνε. Τι, δεν παίρνουνε παιδί μου παίρνουν Σου η μαντραχαλέη η άπλητη εσεί Και οι ιθιές Οι συνταξιούχε τώρα Να σε έφτιαξε με τη Μεριάνικα πάλι yeah. Θα σου πω εγώ τη μαζί έγινε. Δεν την έκανε τη μαζί Για η ζωή τσα. Ποιος Ο το... Βετζινά την έκανε. Ποιο? Ο Βετζινά. Άλλαξε μου το λάστιχο. Ωπα. Και αυτό το μάγκα δεν το είχαν το ψυχικό να ηρεμήσουμε να πούμε. Α, ήταν υπονοούμενο. Εννοείται. Φίλε, είναι σεξιστικό αυτό. Δεν θέλω να το πάμε έτσι. Είναι σεξιστικό. Και θέλω Φίλω. να κάνω και την αυτοκριτική μα. Γιατί και εμεί το έχουμε πιάσει από τη δεξιά κριτική. Κάνουμε, κάνουμε δεξιά κριτική στην κυβέρνηση τη αριστερά. Και είναι λάθο όλο να κάνω κι εγώ την αυτοκριτική μου. Και του θύμουν την αυτοκριτική. Θα την κάνω εγώ. Είμαστε λάθο. Είμαστε φαουλ μεγάλο. Προτείνω να κάνουμε αριστερή κριτική στην κυβέρνηση ε. και να θύξουμε το ζήτημα. Που έθεσε και η ζωή εκεί στο Βενιζινά, δώσ' το τηλέφωνο του αφεντικού σου να σε απολύσει. Okay. Άσε τα τσαμπούκια και αυτά που ζήτησε να, να σβήσουν τα μηνύματα, δεν είναι σωστό, δεν είναι νομικό, δεν την εξυπηρέτησε ο Βενιζινά καθώ όφιλε. Α πιάσουμε το αριστερό τη ζωή, την αριστερή πλευρά τη. Αυτό που λέμε η αριστερή πλευρά τη ζωή η καλύτερη είναι αυτή. Ρε, να πιάσω, βενζινάς, ναι, δεν ήξερε ο βενζινάς, δεν ήξερε, αυτό είναι αλήθεια. Το δέχομαι και εγώ. Είναι Αλλά θέλω να πιάσουμε να, να κάνουμε αριστερή κριτική στη ζωή. ας α μείνουμε σε αυτό. Ότι ζήτησε ο εργαζόμενο να απολυθεί. Έγκυρο διασταυρωμένο. Και πήγαινε να συντακτοποιήσουν και δεν συντακτοποίησαν, τι θα κάνεις. Όχι, τίποτα. Mm. Καλά, γιατί ψηφίσαμε την αριστερή κυβέρνηση. Για να είναι στο πλευρό τη εργατική τάξη. Όχι, με την πρώτη μαγική που γίνει στους ίδιους να σε απολύσει. Αλλά να έχει λόγο, ή σαν του δεξιού που σε απολύουν έτσι. Αυτό ο αγωνιστή ο άδωνη είναι αγωνιστή γιατί αγωνίζεται για τα συμφέροντα τη σελίδα και του πόβολα. Τον είδε, σου όταν κάποιο του έδωσε το κράνο που φορούσε. Το κοίταξε με εμφανία ιδέα, Το έβαλε στο κεφάλι του, το άλξαν φωτογραφίε και οι φωτορεπόρτε. Και μετά με την ίδια ιδέα το έβγαλε και το επέζεται. Εμα τώρα, συγνώμη, δεν είχε δείπω η Γλίτσα είχε βάλει στο μαλί πάνω. Δεν είναι μόνο η γλίτσα που βλέπει στον πρόσωπο. Είναι και η Γλίτσα που βάζει στο μαλλί αυτή την πυριαντίνη για να γυρνεί, να μοιάζει σκούρο και θα βάλει το, το κράνο του ψυριάρι του μεταλλορίχου, του χορηγόμενου βέβαια. Καθαρίνεται, εντάξει, δεν είναι ε. σαν του άλλου Αλλά τέλο πάντων, μια ψήρα την κολλά κάτω. Το έβαλε όμω το κράνο. Το έβαλε, τι να κάνει. Φυρά. Πήγαινε μετά και ψεκαζόταν με παραπλά. Και το χτενάκι, το λεπτό αυτό το μικρό. Αν δεν έχει παιδί, αυτά δεν τα ξέρει, τα λέω. Πού φτάσαμε, σε η αριστερά, ρίχνει χημικά και δεξιά κάνει πορείε. Επιτέλου, που ναι, Λ... όλα. Το λέγαμε ότι θα έρθει αριστερά και θα έρθουν τα πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Δεν το είχαμε φανταστεί φυσικά. έτσι, αλλά τέλο πάντων, ότι ήρθαν τα πάνω κάτω ήρθανε. Να δούμε τώρα γνωστού αγνώστου <laughs> με χρυσή κουκούλα μπαλακλάβα. Και τι άλλο θέα μου να τρέχουν με του Κριστιαν το Κριστιάντο λουμπουτέν στην πανεπιστημ Δεν έχω καλύτερο Δεν έχω καλύτερο με εκείνου βρονιαρέου του στα χρόνια με το. All -star, το σκισμένο. Τη φόρμα τη χιλιοκατοριμένη που φτανελ τον κόλλο και βλέπαμε την κολοχωρίστρα. Το εργαλτέ και καλά λε και θέλαμε να πάμε πορεία να δούμε τον τριχότό κόλλο του άπλη του. Που ζέχνει από χιλιόμετρο ενώ τώρα. Θα βγαίνει με τον Χριστιάνου πουτέμει με την κόκκινη τη φτέλε. Επιτυμέννω, συνηθισμένο. Ναι! Σενέχαι! Να τον δει να τον χαρεί! σου βάλει ένα γουνάκι πάνω μυαλαιούφρεσκοκαρμένη. Να τον χαρεί! Άντε στο διάλειμ του στα χρόνια για να αναβαθμιστήκαμε. Πρώτη φορά αριστερά, να βγουν στο δρόμο για να Ha <laughs>